Παρακαλώ τον Δημήτρη τον να μας παρουσιάσει αυτή την αξιόμενη εργασία του. Το θέμα μας, απόψε, είναι η αποκατάσταση των προσφύγων στην Ελλάδα, 1922-1930. Αλλά, πριν ξεκινήσουμε με την εξιστόρηση των γεγονότων και με την ανάλυση του τι ακριβώς έγινε, θα ήθελα να πάμε λιγάκι πιο πίσω. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε και να συζητήσουμε μερικά πολιτικά γεγονότα που συνέβησε στην Ελλάδα από το 1917 μέχρι το 1922. Το 1917, λοιπόν, έχουμε την είσοδα της Ελλάδας στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο. Ας θυμηθούμε ότι ο πρώτος παγκόσμιο πόλεμος ξεκίνησε το 1914 με τη συμμετοχή, βέβαια, των Γερμανών, των Άγλων, των Γαλλών και φυσικά και των Ρώσων στην αρχή στην πλευρά των Συμμάχων. Αντίθετη βέβαια από την άλλη πλευρά του Λόφου ήταν η Γερμανία και η Αυστριακή στη συγκεκριμένη περίπτωση. Εμάς μας ενδιαφέρει ακόμα για τη σημερινή μας ομιλία και η συμμετοχή της Ιταλίας. Η Ιταλή, έπαιξαν το χαρτί τους κατά κάποιο τρόπο για το αν να συμμετάσχουν σε αυτόν τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο. Και πότε. Και πραγματικά μετά από μια σειρά διαβουλέψεων με ναι, τους εκλέφτους περισσότερο και τους Γάλλους λιγότερο αποφάσισαν το 1915 με μια μυστική συμφωνία να συμμετάσχουν στον τον πόλεμο στην πλευρά των Σιμάχων. Εναντίον δηλαδή των Γερμανών και των Αυστριακών. Βέβαια, για τη συμμετοχή του αυτή ζήτησαν ανταλλάγματα. Και τα ανταλλάγματα δεν ήταν τίποτα άλλο από την, α, τα δωδεκάνησα και κάποιε περιοχέ στα νότια τη Μικράς Ασίας. Θα μπορούσατε βέβαια να αναρωτηθείτε τι ήταν η Ιταλική. Η Ιταλία ήταν γυνικρή, κατά κάποιο τρόπο, σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. μικρή σε σχέση, βέβαια, με τις υπεριαριστικές χώρες. Και τεν, το υπεριαριστικό σε εδώ δεν τον θέτω σαν όρο πολιτικός, σαν όρο πολιτικό, αλλά τον θέτω σαν όρο ιστορικό. Με τον εννοούμε χώρες, που κινήθηκαν στο τέλος του 19ου αιώνα προς την Ασία, την Αφρική και τη Μέση Ανατολή στην προσπάθειά τους να, να επεκτείνουν τις αγορές του, τις αγορές προϊόντων ενώ α, σε μια προσπάθεια να καταλάβουν άλλες περιοχές της γης για την ανάπτυξη του δικού τους και κλπ, κλπ. Δεν θα αναλύσουμε εδώ τον όνομα εμπεριέζω Λοιπόν, στη συγκεκριμένη περίπτωση επομένω οι Ιταλοί προσπαθούν και αυτοί να ακολουθήσουν το παράδειγμα των άλλων α, συμμάχων του κατά κάποιο τρόπο. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση έχουν βλέψει στα δεκάντια και στην νοτιο νότιο-δυτική νότιο Τουρκία. Από τη άλλη λοιπόν έχουμε του Ιταλού. Ποιο ήταν ο τη Ελλάδα. Η Ελλάδα και αυτή στην προσπάθειά της να ακολουθήσει με ή όχι α, το παράδειγμα των Ιταλών και παίζοντας α, πολιτικά, μετά βέβαια, το 1917, τελικά συμμετείχε στον πόλεμο στην πλευρά των Σιμάτων, Άγγλων, Γάλλων και τα λεπτά. Βέβαια το 1917, ας μην ξεχνάμε ότι έχουμε την αποχώρηση, την αποχώρηση, παρέτηση κατά κάποιο τρόπο του διαδόχου τότε βασιλιά μετά Κωνσταντίνου, όταν πλέον αναγκάστηκε να παρατηθεί και να φύγει, γιατί έφυγε, έφυγε γιατί όπως ίσως πολύ καλά ξέρετε ήταν υποστηρικτής τη συμμετοχής της Ελλάδας στο πλευρό των Γερμανών ενώ αντιθέτω ο Βενιζέλος ήταν τη της συμμετοχής της Ελλάδας στο πλευρό των uh, συμμάχων. Ε, τώρα μπορείτε να μου πείτε uh, ποιο, ήταν, ποιο ήταν τελικά το πιο uh, συμφέρον για την Ελλάδα. Αυτό αποδείχθηκε από τον Ινστέρον. Ότι ίσως, ίσως ήταν τελικά η συμμετοχή των Ελλήνων uh, στην, uh, με την πλευρά των uh, συμμάχων. Τελικά, λοιπόν, έχουμε την, νίκη, την πολιτική νίκη του Βενιζέλου το 17-18, τη συμμετοχή της Ελλάδας στον πόλεμο. Οι Έλληνε συμμετέχουν α, σε στρατηγικές επιχειρήσεις που γίνονται εναντίον των Βούλγαρων και μετά εναντίον των Ρώσων με την εκστρατεία στην Ουκρανία το 1919, Πάλι κανείς θα μπορούσε να ρωτήσει τι θέλανε οι Έλληνες στην Ουκρανία. Οι Έλληνε ως σύμμαχοι των συμμάχων, στη συγκεκριμένη περίπτωση, έπρεπε να συμμετάσχουν στις συμμαχικές επιχειρήσεις εναντίον της κομμουνιστικής Ρωσίας, μια από μετά το 1917, συγκεκριμένα μετά τον Οκτώβριο του 1917, ο και οι σύντροφοί του αναλαμβάνουν την εξουσία στην Ρωσία και επομένως, έχουμε συμμαχικές επιχειρήσεις εναντίον των Ρώσων στη νότια Ουκρανία. Μετά από αυτό, έχουμε τέλος, το 1918, τη συνθήκη των Βερσαλλιών, όπου τελικά η σύμμαχοι και α, οι κεντρικές δυνάμει, δηλαδή η Γέρμανοι και οι Αυστριακοί και η σύμμαχοι τους, γιατί και οι Τούρκοι ήταν με την κλαβά δηλαδή, των Γερμανών και των Αυστριακών, συμφωνούν τελικά, αφού παραδόφησαν οι, οι Γερμανοί και οι τους, στη, στη Συμφωνία των Βερσαλινών, που είναι η κεντρική συνθήκη, και εκτός από αυτήν, έχουμε και μία παράλληλη συμφωνία, που είναι ανακοχή, α, και αυτή είναι η Συμφωνία του Μούδρου, που γίνεται μεταξύ των Ελλήνων και των Τουρκών πάλι την περίοδο αυτή, πάλι το έτος αυτο, 1928 Αυτή τη στιγμή, τη στιγμή εκείνη οι Έλληνες βρίσκονται σε μία πολύ μεγάλη πληρονευτική θέση Ο Δενιζέρος πρέπει να χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα ώστε στις επόμενες συναντήσεις που θα γίνουν με τους συμμάχους του να μπορέσει να α, πραγματοποιήσει το μεγάλο όνειρο των Ελλήνων που δεν ήταν άλλο από την Μεγάλη Ελλάδα. Ένα όνειρο που ξεκίνησε λίγο πολύ τον 19ο αιώνα από τους α, Έλληνες διαφωτιστέ, ας, το ας το πούμε αυτό, έτσι, όπως το λέει ο Δημαράς. και βέβαια τροφοδοτήθηκε από αυτούς και βέβαια πραγματώθηκε προς, στην προσπάθειά του να πραγματοποιηθεί μέσα από τις α, δραστηριότητες των πολιτικών. Λοιπόν, το όνειρο λοιπόν είναι η Μεγάλη Ελλάδα. Η Μεγάλη Ελλάδα περιλαμβάνει φυσικά όλη τη Μακεδονία, όλη την Τράκη, την Νότια Ήπειρο, τα παράλια τη Νικρασία και ή δυνατόν και πιο κάτω, Κρήτη οπωσδήποτε και ή δυνατόν και την Κύπρο. Βέβαια, στο σημείο αυτό που ο Βενιζένος νιώθει ότι έχει το πάνω χέρι, είναι έτοιμο να παραδώσει ακόμα και την Τράκη. Στου Βουλγάρους, ακόμα και τη Μακεδονία, αν είναι δυνατόν στου Βουλγάρους, ακόμα και την Βόρεια Ήπειρο, με ένα και μοναδικό σκοπό. Ο σκοπός, του, ο σκοπός του δεν ήταν άλλος από το να αποκτήσει α, τουλάχιστον την περιοχή της Μύρνης και α, ακόμα περισσότερο βέβαια, αν μπορούσε, να πετύχει... Μια συμφωνία στην οποία οι Έλληνε θα συμμετείχαν ισότιμα στην διακυβέρνηση των στενών του Ελλήνικου, εκεί που βρίσκεται η Κωνσταντινούπολη, δηλαδή του Βοσκόπουλ συγκεκριμένα. Ε, να πετύχει λοιπόν τη συμμετοχή των Ελλήνων σε αυτή τη ε, διακυβέρνηση, αλλά ο πραγματικό σκοπό ήταν η Σμίμη. Γιατί η Σμύρνη? Η Σμύρνη, γιατί σε εκείνο το σημείο ο Βεντζέλο είχε ένα μεγάλο ατού. Το ατού ήταν ότι, σε αυτή την περιοχή, ζούσαν περίπου 600.000 υπολογίες του Ανατολίου υπολογιζόταν Έλληνες, στην περιοχή της Μύρνου. Υπήρχαν και άλλοι Έλληνες βέβαια, οι οποίες ζούσαν την Ανατολή, στην Κεσάρια και σε άλλες περιοχές. Βέβαια, εδώ υπάρχει και ένα μυστικό. Το μυστικό είναι ότι, από ανεξάρτητες, από ανεξάρτητες Μελέτε κατά κάποιο τρόπο, που είχαν γίνει και από τους Έλληνες και από τους Τούρκους, στην περιοχή της Μύρνης, οι Τούρκοι υπερήχανε ελαφρά. μιλάμε δηλαδή για μια διαφορά περίπου 100.000 ατόμων. Ο Βενιζέλος απίστευε ότι θα μπορούσε κατά τη διάρκεια μιας διακυβέρνησης, ελληνικής διακυβέρνηση της περιοχής της Μύρνης, να μετακινήσει πληθυσμού από την Ελλάδα να του μεταφέρει στη Σμύρνη ώστε να αλλοιώσει τη δημογραφική σύσταση του πληθυσμού της Σμύρνης με αποτέλεσμα στο τραπέζι των συνομιλιών να πει, η κύριοι, ε, όχι μόνο έχουμε τα ιστορικά δίκαια για τη Σμύρνη και την περιοχή της, αλλά έχουμε και την, ε, ναι, την αριθμητική υπεροχή ε, σε, στο θέμα του πληθυσμού. Και βέβαια όλα αυτά αποδείχτηκαν τελικά όνειρα πατηλά. Ακριβώς γιατί α, το 1920 ο Βενιζέλο πλέον σίγουρος ότι η, η πολιτική νίκη είναι δική του, α, και εννοούμε στο θέμα των εκλογών, λαμβάνει μέρο σε εκλογέ και βέβαια καταψηφίζεται. Τώρα γιατί καταψηφίστηκε. Λιγάκι πιο πριν, έχουμε έναν θάνατο από, α, και ο θάνατος αυτός είναι του βασιλιά Αλέξανδρου διότι τη στιγμή που έφυγε ο Κωνσταντίνος από την Ελλάδα του 1917, μετά έχουμε α, τον Αλέξανδρο, τον βασιλιά Αλέξανδρο ο οποίος γίνεται τον διάδοχο Αλέξανδρο, πριν μάλλον ο οποίος γίνεται βασιλιάς και ο οποίος ως εκείνη τη στιγμή, μέχρι ο 1920 δηλαδή Διακυβερνά λίγο πολύ αρμονικά την Ελλάδα μαζί με τον Πενιζέλο και φυσικά μέσα από τι τόσε μεγάλε πολιτικέ ε, δυσκολίε. Ο βασιλέαχο λοιπόν πεθαίνει από το δάγκωμα ενό πιθήκου. Είχε έναν πιθήκο, τον δατώε, τον δάγκωμα του και πέθανε. Μάλιστα, ο Τσόρσιλ Κάπου έγραψε ότι από το δάγκωμα ενό πιθήκου περίπου ένα εκατομμύριο άνθρωποι πέθαναν, εννοώντα βέβαια τους Τούρκους, τους Έλληνες, που σκοτώθηκαν μετά στο, α, στις μάχες που έγιναν στην Νικαρασία, τους πρόσφυγες οι οποίοι σκοτώθηκαν και τόσους άλλους. Διότι οριακά, α, χρονικά, όλα τα προβλήματα της Ελλάδας ξεκινάνε με το θάνατο του βασιλιά Αλέξανδη. Ένας λοιπόν λόγος ήταν ότι ο Αλέξανδος πέθανε, οι επόμενοι στον θρόνο α, πρίσιπες αγνήθηκαν τη διαδοχή, με αποτέλεσμα, ο μόνος πλέον ο οποίος θα μπορούσε να γίνει πάλι ήταν βασιλιάς, ήταν ο εξόρετος Κοχνονίμιος. Ένας λόγος, λοιπόν, ήταν το ότι δεν υπήρχε βασιλιά, για την αποτυχία του Βενιζέρω. Ένας άλλος λόγος ήταν ότι ο, ο Βενιζέλος είχε διακυβερνήσει την Ελλάδα περίπου μία δεκαετία ποντερικά. 1910, ε, και αυτή η δεκαετία ήταν μία δεκαετία σχεδόν συνεχών πολέμων. Ας μην ξεχνάμε, 13, 13, 14, μετά η συμμετοχή της Ελλάδας στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο του 2017, διαμάχες το ιστορικό της Ελλάδας ο Ντεντζέλος πάλι στη Θεσσαλονίκη δημιουργεί μια ξεχωριστή κυβέρνηση κτλ. Και, και, και τελικά έχουμε και του Έλληνες οι οποίοι βρίσκονται α, το 1920, υποτίθεται στο κατόφλι τη ειρήνη. Δεν όμω στο κατόφλι τη ειρήνη, γιατί ο Ελληνικό λέει ότι εμεί θα επιχειρήσουμε να α, πραγματοποιήσουμε αυτή την μεγάλη Ελλάδα, ενώ γιατί αντίπαλοι του λένε ιδού που μα οδηγεί, μα οδηγεί στην καταστροφή σε έναν ακόμα πόλεμο, σε μια ακόμα διαμάχη. Υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι για δέκα ολόκληρα χρόνια ήταν στρατιώτες. Υπόψη ότι την εποχή την Ελλάδα είχε περίπου ένα πληθυσμό 5 εκατομμυρίων και στρατός 200.000 ανδρών. Τρομακτικό ποσοστό για την εποχή, ακόμα και σήμερα. Τελικά το γίνεται όσο είδους ο Βενιζένος χάνει τις εκλογές και αυτοεξορίζεται. Μετά στην εξουσία, έχουμε ανθρώπους οι οποίοι ήταν οι αντίπαλοι του, δηλαδή. βέβαια. Ο Μπούνερης, ο Πρωτοπαπαδάκης και οι οποίοι αποφασίζουν να προχωρήσουν στο βασικό, να προχωρήσουνε το βασικό σχέδιο του Δενιζέλλου. <Κι> Παρέλθωσαν από το 1919, ο Δενιζέλλος πέτυχε την έγκριση των μεγάλων δυνάμεων, της Ακλίας και της Γαλλίας στη συγκεκριμένη περίπτωση, και η έγκριση αυτή ήταν να αποδογαστούν ελληνικά στρατεύματα στην περιοχή της Μύρνης, να καταλάβουν την περιοχή α, της Μύρνης και από εκεί και πέρα ο ήρπιζε ότι θα μπορούσε σιγά σιγά αυτή α, η προσωρινή κατοχή να γίνει α, να γίνει τελικά ο, ο πρόγραμμα για την ένωση της περιοχής Συμβίνης με την Ελλάδα. Η επίταλή του βέβαια, η πολιτική του αντίπαλοι, αποφασίσουν ότι δεν αρκεί αυτή η κατάληψη, πρέπει να γίνει και α, επίθεση, πρέπει να καταληφθεί όσο το δυνατόν α, μεγαλύτερο, μεγαλύτερη περιοχή στη Σμύρνη. Βέβαια, ο λόγος για τον, για τον οποίο ανέφερα του Ιταλούς δεν ήταν τυχαίο. Οι Ιταλοί πάλι στο τραπέζι των συνομιλιών, επιμένουν πως θέλουν τα Δδωδεκάνησα, επιμένουν πως πρόκειται να αποδάσουν στρατό στα νότια της... στα νότια δυτικά της, της Τουρκία, δηλαδή κάτω από την περιοχή της Μύρυνης, και πραγματικά πραγματοποιούν αυτή την απειλή, με κάποιο τρόπο, μια που τους είχε υποσχεθεί από τους συμμάχους ότι θα ήταν ελεύθεροι να αποβάζουν στρατό αποβάζουν το στρατό τους και αρχίζουν να κινούνται προ τη Σμύρνη. Μέσα, λοιπόν δηλαδή, σε αυτό το φομφούσιο, οι στρατηγήσεις στην ελευθεία του πολιτικούς αποφασίζουν να... Α, έχουμε την α, κλιμάκωση ενός πολέμου, ο οποίος είχε αρχίσει πιο πριν, είχε αρχίσει λιγάκι πιο πριν από το 1920, όταν με την κατάρρευση της Σμύρνης, ο τουρκικό εθνικισμός ανατερώθηκε. Βρήκε τον κατάλληλο αρχηγό του, τον του, Απετούρκ και επομένως ο Κεμάλ σιγά σιγά άρχισε να α, μαζεύει στρατό και άτακτους, τους τσέτε του λεγόμους οι οποίοι προξενούσαν σιγά σιγά θωρές και στους Έλληνες α, στις ελληνικές στρατοτικές δυνάμεις κατοχής αλλά και στους Έλληνες, στους άλλους οι οποίοι δεν ήταν υπό την ελληνική α, στην περιοχή της ελληνικής κατολήσης, στην ε, Κεσάρια, για παράδειγμα. Έτσι λοιπόν ξεκινάει αυτός, ε, αυτός ο καινούριος πόλεμος και φυσικά στην αρχή τα πράγματα φαινόνουσαν ότι πηγαίνανε καλά, ο ελληνικός προ βάλει ζετροστισμύρνη, αλλά το αποτέλεσμα ήταν ότι έχουμε μία αλλαγή στρατηγού, ο επικεφαλής στρατηγό αλλάζεται με τον στρατηγό Χασενέ ο οποίο ήταν άπειρο σε θέματα μάτι, μάλλον ήταν έμπιο αλλά δεν είχε πολεμήσει από το 1912, για ένα στρατηγό επομένω τέλο άπειρο. Και αυτή η αλλαγή μαζί με την αλλαγή, την, την αλλαγή πολιτική των μεγάλων δυνάμων έφερε την κατάρρευση του μικρασητικού μετώπου. Γιατί οι μεγάλη δυνάμεις άραξαν τακτική. Πρώτα-πρώτα, γιατί με την αποχώρηση του Δενιζέλου, οι Γάλλοι και η Ιταλοί είδαν ότι ίσως ο δρόμος ήταν πιο ανοιχτός για τους να πραγματοποιήσουν τα ημεριαλιστικά τους πάλι, εννοώ με τον ιστορικό όρο, σχέδια στην, στην Ελληνικά Ασία. Οι Άγγλοι αρχίζουν και αυτοί τα Ο Πρωθυπουργό των Άγγλων, τον, τον Λόιτ Τζόρντς, δεν δείχνει ούτε να υποστηρίζει, ούτε να αποθαρρύνει το καινούριο καθιστώς. Βέβαια, οι Εγγλέζοι προειδοποιούν ότι αν ο Κωνσταντίνος επιστρέψει σαν Ρασιάς, τότε τα πράγματα θα πάρουν κακό δρόμο για τις ελληνο σχέσει. σχέσεις. Πάλι θυμίζω ότι ο Κωνσταντίνος ήταν της των Γερμανών, και βέβαια αυτό δεν ήταν ένα απλό, δεν είναι απλός τρόπος του Λέινιν, ήταν υπέρμορος των Γερμανών, επομένω ευθρός. Ε, το να είναι το των Γερμανών σημαίνει πολλά άλλα πράγματα, για παράδειγμα, στρατιωτική βοήθεια από τους Γερμανούς αμέσως, ενώ ξέρουμε παραδοσιακά ότι ε, η Ελλάδα υποστηριζόταν από τους ε, Άγγλους. Οικονομικές σχέσεις, εμπορικέ σχέσεις με τους Γερμανούς, η Γερμανία την εκποθήκε πριν την κατάρρευσή τη λόγω του πολέμου, ήταν μια τεράστια δύναμη. αυτοί είναι μερικοί από του λόγου για του οποίου οι Βρετανοί αντιδρούν έντονα. Αλλά βέβαια αυτό που αποδεικνύεται είναι ότι ανάμεσα το 1920 και το 1922 απειλούν μεν πολλέ φορέ, αλλά δεν πραγματοποιούν τελείω τι απειλέ Εκείνο που είναι μαζί με του άλλου πλήρη ουδετερότητα. Δεν έχουμε αναφέρει τίποτα για το ρόλο των Αμερικανών σε αυτήν την συγκεκριμένη περίπτωση. Οι Αμερικανοί παραδοσιακά μέχρι εκείνη την εποχή, μέχρι το 1917 ας πούμε, ε, ακολουθούν την τακτική της απομόνωσης. Μετά από την Αμερικάνικη Επανάσταση το 1870, το... το... Δεν θέλουν να έχουμε καμία σχέση με τους ε, Ευρωπαίους. Αυτό είναι το περίφημο δόγμα Monrolet. αφήνουμε τους Ευρωπαίους να κάνουν ό,τι θέλουν. Αυτό λένε. Δηλαδή, ας κάνουν Ευρωπαίοι ό,τι θέλουν, στην υπηρεσία τους, εμείς στη διάρκεια Το 1917 όμως, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο Wilson, πήθη τους Αμερικανούς και το Congresso, πως πρέπει οι Αμερικανοί να συμμετάσχουν σε αυτόν τον Πρώτο παγκόσμιο, Πόλεμο. Παραθέτει μία σειρά λόγων, που δεν μας αφορούν εδώ. Και οι Αμερικανοί αποβάζουν ένα εξτρατευτικό σώμα, το 1917, το οποίο συμμετέχει βέβαια σε κάποιες μάχες και τελικά στέλνουν και κάποια πλοία τους. Τα πλοία αυτά φτάνουν Μέχρι το Αιγαίο. Βέβαια, με το τέλος του πολέμου, ο πρόεδρος Σουίμσον επιστρέφει, στις, είχε έρθει στην Ευρώπη, θα το πούμε αργότερα γιατί και ποιος ήταν ο ρόλος του, επιστρέφει πίσω στην Αμερική, προσπαθεί να κερδίσει την προεδρία για μία ακόμη ε, τετραετία, από την Χάνη και πλέον έχουμε μια δεύτερη περίοδο απομονοτισμού για, για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, έχουμε λοιπόν όλες οι μεγάλες δυνάμεις οι οποίες διακυρίσουν την ουδετερότητά τους σε αυτή τη διαμάχη μεταξύ Ελλήνων και Τούρκων. Κατά κάποιο τρόπο ας τα μάτια τους και θα δούμε ποιος θα κερδίσει και τι ακριβώς θα γίνει. Έτσι λοιπόν, το μέτωπο... Α, το, το ελληνοτουρκικό μέτωπο στη Μικρά Ασία καταραίει, όταν ο ελληνικός στρατό στην προσπάθεια του να φτάσει α, την Άγκυρα, α, αποκόπτεται από τις α, εφοδιοκομπές του α, και τις προμήθειες που θα ερχόντουσαν από τη Σμύρνη, ένα σχέδιο το οποίο το είχε προτείνει ο Μεταξάς, ο μετέπειτα δικτάτορα, ο οποίος μπορεί να ήταν κακός αντικάτωρας, αλλά φαίνεται ότι ήταν πολύ καλός αντιστρατηγός στη συγκεκριμένη περίπτωση ε, είχε πει ότι δεν θα πρέπει να κινηθούμε προς την Άγκυρα εκτός αν έχουμε σιγουρεύσει τις ε, προμήθειές μας την γραμμή προμηθειών μας από τις Μύρες τελικά έχουμε λοιπόν την κατάρρευση του μετόπου και την αποχώρηση του ελληνικού στρατού σιγά σιγά τον Αύγουστο του 1922 από την α, Μικρά Ασία. Μετά από αυτή την λίγο, ίσως, α, μακρά εισαγωγή... αλλά επειδή θα αναφερθώ και σε κάποια πολιτικά γεγονότα... γιατί θα πρέπει κανείς να έχει ξεκαθαρισμένο στο μυαλό του... Α, ποιος ήταν ο ρόλος των μεγάλων δυνάμεων... στη συγκεκριμένη περίπτωση. Λοιπόν, μετά από αυτή την, μικρά, α, την α, μακρά ίσως εισαγωγή... φτάνουμε στο σημείο που... Α, καταραίει το μέτωπο και, και ο ελληνικό στρατό αρχίζει να προστοχωρεί προς τη στιγμή. Βέβαια, μαζί με τον ελληνικό στρατό, όπως είναι προφανές, αρχίζει να, αρχίζει, αρχίζουν να αποχωρούν και άνθρωποι οι οποίοι ζούσαν στην Καπαδοκία, στη συγκεκριμένη περίπτωση δηλαδή, κατά την απόλυση του, Έλληνες, οι οποίοι μιλούσαν τουρκικά γιατί ζούσαν σε μια τουρκόφωνη χώρα ήταν όμως ορθόδοξοι και νομίζω ότι δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ήταν Έλληνε. Αυτό το τονίζω ότι της κάποια μαθήτρια του Λυκύου ήρθε και μου έκανε την ερώτηση ότι ο καθηγητής μας στο σχολείο μας είπε ότι οι Έλληνε αυτοί που ήταν από τη Μεκαασία οι πρόσφυγες δεν ήταν Έλληνες <laughs> <laughs> Λοιπόν, ένα εγκοτάσσι φέφτει σημείο να αντιζητήσουμε αν ήταν Έλληνε Έλληνες δυο ναι, δεν έχει σημασία αν κλείνουσαν άλλη γλώσσα άλλωστε, αυτό είναι... άλλωστε σημασία έχει τι, κρι... τι κριτήριο βάζει κανεί για το ποιά είναι η εθνότητα και αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα πολιτικό, νομικό κτλ. Το θέμα είναι ότι δεν υπάρχει νομίζω αμφιβολία ότι αυτοί άνθρωποι ήταν Έλληνες ή ένιωθαν... Έλληνε όχι με την έννοια πώ πως... ένιωθαν πως η πατρίδα του ήταν η Ελλάδα αλλά είχαν κάποιες κοινέ ρίζε είχαν μήνες, είχαν κινήτρες σκέα και πολλά πολλά άλλα πράγματα. Και αυτό κάτω κάτω και η γλώσσα τους μπορεί να ήταν στην ομιλία τουρκική, αλλά ξέρουμε πολύ καλά τα καραμανλίνδικα. Τα καραμανλίνδικα είναι α, τουρκικά, τουρκική, η τουρκική γλώσσα γράμμε με ελληνικά στοιχεία, φανερώνουν αυτόματα πω κάτι, κάτι διαφορετικό γινόταν εκεί. Ε, θα δουν άλλωστε και κάποια... Α, κάποιες λεζάντες από τις φωτογραφίες μας σε καραμενουλίδικα, στα slides που θα δείξουμε αργότερα. Στάλουμε λοιπόν στην, στο σημείο που αρχίζουν οι πρόσφυγες και έρχονται στην Ελλάδα. Και το πρώτο μας ερώτημα είναι πώς ήταν αυτοί οι πρόσφυγες. Αν έχει ο οποιοδήποτε βιβλίο, θα δείτε ότι λένε περίπου 1,5 εκατομμύριο, περίπου 1 εκατομμύριο 20.0. Η αλήθεια είναι ότι α, ένα από τα σημεία τη ερευνά μου ήταν να προσπαθήσω να μάθω πόσο ακριβώ ήταν αυτή η πρόσκληση. Το αποτέλεσμα ήταν μηδέν. <σομίως> δεν υπάρχει συγκεκριμένο αριθμό. Και δεν υπάρχει συγκεκριμένο αριθμό, δεν ξέρουμε δηλαδή πώ ήταν. Ούτε ξέρουμε ακριβώ πώ ήταν στην Τουρκία ώστε να υπολογίσουμε τουλάχιστον. Ακριβώς γιατί άτακτα άνθρωποι έφυγαν από τα χωριά τους, πέρασαν α, μέσα από την Τουρκία και φυσικά μετά με τα πλοία, όπως θα δούμε, πέρασαν στην Ελλάδα. Άτακτα, λοιπόν, χωρίς καμία καταγραφή, αυτοί οι άνθρωποι ήρθαν στην Ελλάδα. Για τους μόνους για τους οποίους έχουμε κάποιους αριθμού είναι αυτοί οι οποίοι ήρθαν επίσημα πλέον με την ανταλλαγή του πληθυσμών, για την οποία θα μιλήσουμε, και οι οποίοι είναι καταγραμμένοι, ξέρουμε έναν αριθμό. Ακόμα εκείνους που ξέρουμε πολύ καλά, είναι οι, οι πρόσφυγες που είχαν από τη Βουλγαρία, γιατί έγινε και μια, εκτός από την ανταλλαγή μεταξύ Ελλάγος και Τουρκίας, ανταλλαγή πληθυσμών, έγινε και μια ανταλλαγή μεταξύ Βουλγαρίας και Ελλάδο. Βέβαια, η αριθμή είναι πολύ μικρή, περίπου άτομα, μετανάστησαν και από τις δυο πλευρές. παρόλα αυτά, όμως, είναι ένας αριθμός προσφύγων. Και βέβαια, δεν μπορεί κανεί να, να αφήσει απ' έξω όλους αυτούς τους πρόσφυγες, τους Έλληνες, οι οποίοι, από το 1919, αρχίζουν και έρχονται από τις περιοχές του πόντου, από τον κάφκασο, όχι εξαιτία ελληνο πολέμου, αλλά εξαιτία του πολέμου που γίνεται μεταξύ των συμμάχων και των Ρώσων, όπως είπαμε προηγουμένως, στην προσπάθεια των συμμάχων, βέβαια, να, ε, να επιβάλλουν την πολιτική τους άποψη πάνω στο, ε, στο ρωσικό κάρτος, αφού ήξερα, η Ξαρρήτη Ρωσία είχε ε, καταλέψει. Επομένως, ο αριθμός των προσφύγων για μας είναι πάλι ακριβώς αυτό, αυτός που λένε τα νεβλία περίπου 1,5 εκατομμύριο περίπου 1.200.000 με 1,5 δεν υπάρχει συγκεκριμένο αριθμό. Το θέμα μας στις ομιλίες μας είναι η εγκατάσταση των προσφύγων και θα αναρωτηθήκατε ίσω, ότι αυτό είναι ίσω κάπως προφανές φυσικά, αφού ήθαν προσφύγες θα έπρεπε και να εγκατασταθούν ένα ερώτημα όμω που ε, γεννιέται. είναι ποιος ξεκίνησε αυτή την ιδέα της εγκατάστασης, διότι την εποχή εκείνη δεν ήταν εφανερό ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι που ζούσαν στην Μικρά θα ερχόντουσαν ε, αναγκαστικά και στην Ελλάδα να εγκατασταθούν. Εκείνος λοιπόν που ξεκίνησε ε, την ιδέα της εγκατάστασης, της βοήθεια σε αυτού τους πρόσφελους, ήταν ένας ξένος, ήταν ένας Σουηδός, ένας Σκανδιναλός, ο Δόκτορ Νάνσε, γιατρός και υπεύθυνο της κοινωνίας των εθνών για τους πρόσφυγε. Να λοιπόν που είπαμε και κάτι άλλο, είπαμε κοινωνία των εθνών, για αυτό σας φανεί κάπου ε, παράξενος αμερικούς. Σήμερα έχουμε τον ΟΙΕ, την εποχή εκείνη είχαμε την κοινωνία των εθνών, μία Uh, uh, uh, ένα συμβούλιο, κατά κάποιο τρόπο, των uh, λαών της γης, στο οποίο συζητούσαν και η προσπάθεια, βέβαια, ήταν να αποφευθεί ένα κοινώνιος πόλεμο Δηλαδή, η κοινωνία των εθνών δημιουργήθηκε το 1919-1920, μετά το τέλος του πρώτου παγκόσμιου πολέμου. Βέβαια... Δεν ήταν ακριβώ ένα ΟΗΕ, μια που σε αυτή την κοινωνία των Εθνών δεν μετείχαν οι Ηνωμένε Πολιτείε που είχε αρχίσει να γίνεται φανερό ότι θα ήταν η μεγάλη δύναμη του μέλλοντο. Ούτε οι Ρώσοι συμμετείχαν στην αρχή, μια που δεν του δέχτηκαν επειδή δηλαδή είχαν το καινούριο κομμουνιστικό καθεστώ. Έγιναν δεκτοί λίγο αργότερα, μετά του έδιψαν. Τέλο πάντων, το θέμα είναι ότι ε, δεν ήταν όλα τα σημαντικά κράτη του κόσμου αυτά τα οποία συμμετείχαν στην κοινωνία των Εθνών όλα αυτά, όμως, α, αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος ήταν ενδεταλμένος από την κοινωνία των εθνών για να βοηθήσει τους Ρώσους πρόσφυγες, προσέξτε, τους Ρώσους πρόσφυγες, οι οποίοι σημαίναν στην Κωνσταντινούπολη εξαιτία αυτών που γινόνουσαν στον Κάφκαζο, στις, στις αναφορές του στη, στο Συμβούλιο της κοινωνίας των εθνών σχετικά με το τι γίνεται με τους Ρώσους πρόσφυγε. Γιατί το πρόβλημα ήταν ότι οι Ρώσοι πρόσφυγε έφευγαν μέρα από τη Ρωσία, αλλά ήταν άπατρε. Δεν είχαν ούτε διαβατήρια, δεν είχαν τίποτα. Και η ιδέα που γεννήθηκε ήταν να του δώσουμε κάποια διαβατήρια, το περίφημο διαβατήριο Νάνσεν, ώστε οι άνθρωποι να μπορούν να μεταναστεύσουν σε όποια χώρα του δεχτεί. Και πολλέ φορέ του δέχτηκαν. Γι' αυτό και διασκορπίστηκαν τελικά πολλοί Ρώσοι ε, σε όλο τον κόσμο μετά το 1919. Επομένω αυτό ο Νάνσεν. Μέσα στι αναφορές, αναφορές του για τους Ρώσους πρόσφυγες έχει, και, α, έχει συμπεριλάβει και κομμάτια τα οποία αναφέρονται στους Έλληνες πρόσφυγες και λέει τι θα γίνει τελικά. Τι θα γίνει με αυτούς τους Έλληνες. Έχουμε σειρέψεις στην Κωνσταντινούπολη. Ξέρω ότι σειρέωνε και στη Σμύρνη και α, έχουμε επιδημίες τις οποίες πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Έχουμε ανθρώπους οι οποίοι είναι ρακέντητοι, δεν έχουν τίποτα μαζί τους, τι θα γίνει με Και έρχεται και σε επαφή σε κάποια στιγμή με την ελληνική κυβέρνηση και λέει ότι α, σας το θέτω και υπόψη σας υπόψη σα μήπως να θέλατε να υποβάλλετε κάποια ένδυση του Συμβούλιο της Κοινωνίας των Εθνών της κτέ ώστε να σας βοηθήσουν με τους πρόσφυγες Πραγματικά, παράλληλα με τον Άνσεμ και η ελληνική κυβέρνηση Ζητάει τη βοήθεια τη ε, κοινωνία των εθνών για το θέμα του προσφύγων. Βέβαια, τη στιγμή αυτή έχει γίνει φανερό ότι δεν υπάρχει περίπτωση οι πρόσφυγε να επιστρέψουν στι αιστίε του, διότι όταν το 1923 ε, ε, Υπογράφεται η συνθήκη τη Λοζάνη. Και πλέον με αυτή τη συνθήκη, ένα, ένα κομμάτι τη συνθήκη είναι και η συμφωνία για την ανταλλαγή των ελληνικών και των τουρκικών πληθυσμών. Είναι φανερό πλέον πω δεν υπάρχει περίπτωση οι Έλληνε πρόσφυγε να ξαναγυρίσουν στι αιστείε του. Εδώ είναι και το πρόβλημα το οποίο είπαμε προηγουμένω σχετικά με το ποιο είναι Έλληνα και ποιο όχι. Λάθο ή σωστό. Αυτό... ας μην το κρίνουμε αυτή τη στιγμή... Η συμφωνία της ανταλλαγής ήταν ότι όσοι είχαν ορθόδοξη ε, θρησκεία συμπεριλαμβάνονταν μέσα στου ανθρώπου που έπρεπε να ανταλλαγούν. Και αυτό ήταν ε, κατά κάποιο τρόπο σπάλμα, ίσως το, ανάλογα με το πια άποψη κανείς ε, πιστεύει, αυτό ήταν σφάλμα επομένω, λέω εγώ, γιατί στη συγκεκριμένη περίπτωση άνθρωποι που ζούσαν στην Καπαδογία είχαν μεν ελληνική θρησκεία, ήταν μεν, μεν ορθόδοξοι, αλλά από την άλλη πλευρά όλη του η περιουσία, όλο του ο ήταν εκεί πέρα. Δεν είχαν κανένα λόγο να μεταναστεύσουν. Τελικά βέβαια η συμφωνία τη Αταναγκή ήταν ότι θα έμεναν οι, οι Έλληνε στην Κωνσταντινούπολη και οι Τούρκοι στην Μικρά Βέβαια, εάν βάλουμε κάτω τους αριθμούς, θα δούμε ότι... Ε, σημαίνει, θα είναι οι Έλληνε στην Κωνσταντινούπολη και οι Τούρκοι στη θάλασσα. Ε, εάν βάλουμε κάτω τους αριθμούς, θα δούμε βέβαια ότι από την πλευρά της Τουρκίας μετανάστευσαν προς την Ελλάδα, βάζοντας μέσα και τους πρόσφυγες που ήρθαν, περίπου, είπαμε, 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι, ενώ από την Ελλάδα, και όταν λέω Ελλάδα ενώ κυρίως την Μακεδονία, την Πλάκη και την Κρήτη μετανάστευσαν προ την Τουρκία περίπου 350.000 άτομα. Ε, Επομένω καταλαβαίνετε ότι οι Έλληνε με έναν πληθυσμό 5 εκατομμυρίων δέχτηκαν εκατομμύρια εκατομμύριο πρόσφυγε ενώ οι Τούρκοι δέχτηκαν εκατομμύριο πληθυσμό περίπου 300-350.000 πρόσφυγε που σε μια αχαλή Τουρκία ήταν κάπω εύκολο να του εγκαταστήσουν. <Σιζε> ε, Άλλοστε δεν έχουν στοιχείο για τέτοια εγκατάσταση. Κατά κάποιο τρόπο τους πέταξαν κάπου αυτού τους ανθρώπους σε κάποιο σε σημείο, μάλλον στην, ανα, στην Ανατολία, ε, στα Ανατολικά Σύνορα τη Τουρκία και τους ε, ε, ξέχασαν. Ο Λάντζερ, λοιπόν, όπως είπαμε, σε συνεργασία με, τους, ε, με την ελληνική κυβέρνηση, ζητούν τη βοήθεια τη κοινωνία των εθνών. Η Κοινωνία Καμεθνωνόμως, που αποτελείται δηλαδή, από άγγρους Γάλλους κτλ. λέει ότι δεν έχουμε καμία εντύπηση να σας ε, ε, βοηθήσουμε, αλλά ό,τι και να γίνει, και μπορούμε να σας βοηθήσουμε και χρηματικά, εσείς δεν θα έχετε σχεδόν καμία συμμετοχή σε αυτή τη βοήθεια. Τι, τι εννοούσανε αυτό. Εννοούσαν ότι θα φτιάξουμε μία Επιτροπή και αυτή είναι η περίφθυνη Επιτροπή Αποκατατάσσεως Προσφύγων η οποία θα διοικείται από τους Έλληνες. Θα υπάρχουν και Έλληνες, ναι, Δεν. Θα υπάρχουν και Έλληνες, ναι. Αλλά αυτοί οι Έλληνες θα, πρέ... θα πρέπει να είναι εγκεκριμένοι από το Συμβούλιο της Κοινωνίας των Εθνών. Και... Α... Θα... Αυτή η Επιτροπή Αποκατατάσσεως Προσφύγων θα διοικείται βασικά από τους ξένους και βέβαια θα διαχειρίζεται και τα χρήματα τα οποία θα δοθούν όταν δοθούν και αν δοθούν από κάποια δάνεια τα οποία και το πού αυτό το, το, το Έτσι λοιπόν πραγματικά ε, τον Σεπτέμβριο του 1923 έχουμε την επίσημη ε, ε, υπογραφή του πρωτοκόλου και του οργανικού κανονισμού Τη ιδρύσεω τη από Αποκαταστάσεω Προσφύγων. Η Επιτροπή άρχισε να λειτουργεί από τον Ιανάριο του 1924. Τι <Κι> <Κι> ήταν τελικά σε αυτή την Επιτροπή, Έχουν σημασία τα πρώτα όμω. <Κι> <Κι> Πρώτο πρόεδρο ήταν ο Henry Μόργεντάου. Αυτό ο Χένρι Μόργεντάου είχε διατελέσει πρεσβευτής τη Ελληνική. Στην, uh, στην Τουρκία, ήταν εγγνώσεις κατά καλύτερα από αυτό το Ήταν οι επικεφαλείς φιλανθρωπικών οργανώσεων που uh, λειτουργούσαν στην περιοχή της Μέσης Ανατολής και από και της Τουρκίας. Και ακόμα ήταν και uh, Αμερικανός πολίτης. Τι σημασία είχε αυτό. Ήταν Αμερικανός πολίτης, μα είχε είμείς είπαμε ότι οι Αμερικανοί ήταν να διατηρήσουν την ουδετερότητά του. Ναι, ξεχνάμε όμω κάτι. Ότι όταν το 1917 οι Έλληνε αποφάσισαν να μπουν στον πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, δεν είχαν χρήματα. Και τότε οι σύμμαχοι, στη συγκεκριμένη περίπτωση Γάλλοι, Άγγλοι και Αμερικανοί, είπαν: Εμεί θα σα ανοίξουμε έναν α, λογαριασμό. Μπορείτε να παίρνετε όσα χρήματα θέλετε από εκεί τον λογαριασμό. Και να τα χρησιμοποιείτε για στρατιωτικέ δαπάνες. Όταν όμω το 1920 ο Βενιζέλος... έφτασε τι εκλογέ και αυτοεξορίστηκε, αυτέ οι πιστώσει σταμάτησαν. Η ιδέα η ελληνική κυβέρνηση, ο Βούναβη και οι υπόλοιποι, οι οποίοι έγιναν πρωθυπουργοί, δια κυβερνήτε μεταξύ 20-22, είπαν ότι εμεί δεν έχουμε κανένα χρέο στι μεγάλε δυνάμει και αυτή τη στιγμή στο κάτω-κάτω δεν μπορούμε να σα καρτώσουμε. Όταν λοιπόν οι Έλληνε ζήτησαν τη βοήθεια τη κοινωνία των Εθνών, τότε εμφανίστηκαν οι Αμερικανοί ξαφνικά και είπαν: Μια λεπτά, αυτοί μα χωράνε χρήματα. Θέλουμε τα χρήματά μα πίσω. Θέλουν δάνειο, ευχαρίστω θα του δώσουμε, αλλά πρώτα θα κανονίσουμε τι θα γίνει με τι πολεμικέ αποζημιώσει, όπω ε, ονομαζόμε. Και βέβαια όχι μόνο οι Αμερικανοί, αλλά και οι Άγγλοι και οι Γάλλοι ζήτησαν έναν διακανονισμό. Μάλιστα... Α, μάλιστα, ο λόγος για τον οποίο τελικά το προσφυγικό δάνειο καθυστέρησε να εκδοθεί και να, δοθούν, να έρθουν και τα χρήματα αυτά στην Ελλάδα για να βοηθήσουν τους πρόσφυγες, ήταν ακριβώς τα προβλήματα τα οποία... τι τρεκτοποδιές τις οποίες έχαταν έφτυσαν οι, οι τρεις μεγάλες δυνάμεις για το θέμα των πολεμικών να Τελικά Τέτα, η uh, ΑΚ με τον των Αμερικανών, Μόργεν με μέλη τον Άγγλο Τάμπερ, uh, ένα συνταγματάρχη, και με δύο ελληνικά μέλη τον Στέφανο Δέλτα, ο οποίος ήταν την εποχή την πρώην διοικητής ή υποδιοικητής της Εθνικής Θαπέζης, και σύζυγος στην Ελόπης Δ.Δ. βέβαια, για αυτό το άνθρωπο μιλάμε. Και τον, τον Πενικαί Αργιόπουλο, έναν άνθρωπο ο οποίος είχε μεγάλη πίδα στα θέματα προσφύγων, γιατί μετά τους, από την αρχή των Βαλκανικών πολέμων, το 1912, έχουμε πολλούς Έλληνες οι οποίοι ε, ζούσαν στην, ε, στη Μικρά Ασία, στη Βουλγαρία, στη Σερβία και ερχόντουσαν στην Ελλάδα για να αποφύγουν τις διώξεις των εμπονεύων. Ε, επομένως, αυτή είναι η πρώτη σύνθεση της Επιτροπής Αποκαρτάσεως Προσφύγων. Μην νομίζετε ότι η Επιτροπή Αποκαρτάσεως Προσφύγων είχε άριστες σχέσεις με τις ελληνικές κυβερνήσεις και με τους ανθρώπους, οι οποίοι την Ελλάδα την εποχή εκείνη. Μπορούμε να πούμε ότι είναι και αξιόλου οι άνθρωποι. Μεταξύ α, 22 και 30 χοντρικά έχουμε, α, καταρχήν 1923 έχουμε μία επανάσταση, την επανάσταση των συνταγματοχών οι οποίοι βέβαια παρξικοπηματικά καταλαμβάνουν την εξουσία διώχουν τελικά τον Κωνσταντίνο, τον Μαστιά Κωνσταντίνο και εκτελούν τους έξι, να την ξέρετε αυτή την ιστορία φαντάζομαι, ε, γούνεροι, π.Π. και τα του στρατηγού τη απο... της αποτυχημένης εκστρατείας της Μετά έχουμε το 1924 την πρώτη ελληνική δημοκρατία με την ομάδα των κοινωνιολόγων Παπαναστασίου, ε, παράλληλα με αυτόν Μιχαλακόπουλο, και άλλους και άλλους πολλούς και το 1928-1928 ο Δενιζένος επιστρέφει αφού έχει αρνηθεί επί σειρά ετών να συμμετάσχει σε εκλογές, επιστρέφει στην Ελλάδα, θρία με αυτής για την ονομαζόμενη Χρυσή Τετραετία, 1928-1932. Λοιπόν, παρότι έχουμε ανθρώπους οι οποίοι είναι αξιόλογοι πολιτικά, τελικά η ελληνική κρατική μηχανή αποδεικνύεται αδύνατη στο να μπορέσει να συνεργαστεί με την ομάδα αυτή των, των ξένων οι οποίοι ήρθαν για να βοηθήσουν στην αποκατάσταση των προσφύγων. Βέβαια, παρότι η επικεφαλείς ήταν αυτή η τέσσερις οι, οι οποίοι είπα η άψιγα-σιγά -σιγά προσέλαβε άτομα, ειδικευμένα μηχανικούς, ε, γιατρούς, ε, ανθρώπους οι οποίοι θα έπρεπε να βοηθήσουν και βοήθησαν στο έργο της ΕΑΠ. Θα το δούμε ε, με λεπτομέρειες. Αλλά παρόλα αυτά, τα προβλήματα τα οποία αντιμετώπισε η ΕΑΠ σχέση με τις ελληνικές κυβερνήσεις ήταν τεράστια. Θα ήθελα να αναφέρω εδώ ότι μεταξύ 1922 και 1930 η θέση του Υπουργού Γεωργίας κατελήφθη από 23 διαφορετικά άτομα. 23 Υπουργοί γεωργία διατέλεσαν μεταξύ 1922 και 1930. Και βέβαια κάθε ένας από αυτούς δεν είχε ιδέα του τι είχε γίνει σε σχέση με την ΑΦΚ και με το Υπουργείο ε, Δεν θεωρούσε τον δεσμευμένο σχετικά με αποφάσεις που είχαν ληφθεί από προκατόπους του και ακόμα έπρεπε κάποιο από την ΕΑ ένας τέλαχος να πάρει, να περάσει κάποιες ώρες μαζί του να του εξηγήσει εξ αρχή το τι ακριβώ έχει γίνει ποιόταν το εργό τη ΕΑ, που έπρεπε να βοηθήσει το Υπουργείο Γεωργίας και πρακτικά. Λοιπόν, οι σχέσεις μεταξύ ΕΑΠ και ελληνικής κυβέρνησης δεν ήταν καθόλου αρμονικές. Μάλιστα, δεν ήταν καθόλου αρμονικές ανάμεσα στην περίοδο 1925-1926, όταν έχουμε τη δικτατορία του Παγκάλου. Ο φτρατικός Παγκάλος γίνεται ο και έχει τις δικές του ιδέες, πιστεύει πως όλη αυτή η οποίοι είναι υπάλληλοι, είναι στην ουσία κρατικοί υπάλληλοι και εγωμένως, όταν κάνουμε τα σταλίες, πρέπει να περνάνε από στατροφείο και αυτό σημαίνει ότι η ΑΠ επιμένει πως με βάση τον κανονισμό της είναι ανεξάρτητος οργανισμός, δεν έχει καμία σχέση με τον ορισμικό κράτος και, δεν υπάρχει κανένας λόγος αστεί άνθρωποι να περάσουν στο ανθρωπείο. Μάλιστα, γίνεται μια α, πολύ μεγάλη δίκη στη Θεσσαλονίκη, α, στην οποία η, η ονομασία είναι η δίκη Μαλάμα και στην, α, κατά διάρκεια της οποία Άμα διαβάσει κανείς τα πρακτικά, α, φαίνεται ότι έχουν μπει οι διάδικοι σε α, τεχνικές πόσα, πόσα πόσο στίχος μπορεί να χτιστεί με τόσα υλικά κτλ. Βέβαια, το αποτέλεσμα της δίκης είναι μηδέν πάλι, διότι όταν σκέφτει η δικατορία του Παγκάνου, η επόμενη κυβέρνηση θεωρεί υποχρέωση της να α, αναθερμάνει τις σχέσεις με την με την ΕΑ και επομένως κάπου ξεχνιέται αυτή η υπόθεση. Η δικιά μου η, η, η αντίληψη σχετικά με αυτή τη δίκη είναι ότι είχαν προσαχθεί σε δίκη σημαντικά στελέχη της ΕΑΠ. εχω θα το μου τώρα ένα άτομο, κάποιον λεγόμενο Καναγκίνη, ο οποίος ήταν ουσιαστικά επικεφαλής της αποκατάσταση των προσφύγων στην, στην Μακεδονία και ο οποίο, ε, χωρίς αυτό ουσιαστικά δεν μπορούσε να κινηθεί ο μηχανισμός ε, της ΕΑΠ στη Μακεδονία. Αυτός ο άνθρωπος προσήκτησε δίκη, κόντεψε να τον Καθαρέσσου, τον στείλωνε για κάποιου μήνε από τη Μακεδονία στην προφυλακισμένο στην Αθήνα, τελικά ευτυχώς απεκανστάθηκε και συνεχίστηκε η αποκατάσταση. Όταν, επομένως, οι, οι πρόσφυγες έρχονται στην Ελλάδα και στην αρχή συσσωρεύονται σε διάφορα σημεία. Για παράδειγμα, θα δούμε και στι φωτογραφίες της διαφάνειας μας. Έχουμε πρόσφυγες οι οποίοι μένουν σε πλατείε, σε Αθήνα, σε χιλιάδες, σε καντάλλες χιλιάδες άτομα, άστεγοι, τελείως, άνθρωποι οι οποίοι μένουν σε θέατρο, σε σχολεία, σε, ε, ε, σε εργοστάσια, σε αποθήκες, κάποιοι μπορούν να έχουν προσωπικέ εμπειρίες. Ε, λοιπόν, και τι αναμένουν, Βέβαια, αυτό είναι τρομακτικό πρόβλημα για την Ελλάδα, για την Αθήνα. Συγκλώμη. Οι περισσότερες ερφώνες εδώ στην Αθήνα και στον Πειραιά. Μάλιστα, σε κάποια φάση περνάγανε και από το λίγου καθαρτήριο. Βέβαια, αρχίζει το, το πληθυσμιακό να γίνεται... Η πληθυσμιακή έκρηξη στην Αθήνα να γίνεται τρόμερη. Η Αθήνα διπλασίζει το πληθυσμό τη μέσα σε λίγους μήνες. Και βέβαια, η επόμενη κίνηση των ελληνικών φανερόποψη. Οι Έλληνε πρόσφυγε δεν θα ξαναγύριζαν πίσω στην, α, στην Τουρκία, ήταν να μπορέσει να του στείλει κάποιο. Πού να του στείλει, προφανέ έπρεπε να του στείλει στη Μακεδονία για πάρα πολλού λόγου. Πρώτα Πρώτα-πρώτα, γιατί εκεί υπήρχαν κτήματα, γέ, yes, σπίτια και πολλά πράγματα, πολλά άλλα, τα οποία είχαν εγκαταλείψει οι Τούρκοι ή οι Βούλγαροι που μετανάστευσαν. Ή θα τα εγκατέλειπαν σιγά-σιγά στην περίπτωση των Βουλγάρων. Ε, Ένα λόγο ήταν αυτό. Δεύτερος λόγος ήταν ότι, εφόσον είχαμε χάσει πλέον κάθε ελπίδα για αυτή τη μεγάλη ιδέα, ε, και θα ήθελα να προσθέσω εδώ ότι από τότε ε, και εξής η Ελλάδα πάει να γίνεται ε, να γίνεται μια χώρα με επιθετικές διαθέσεις, μέχρι τότε η Ελλάδα είναι μια χώρα με επιθετικές διαθέσεις. Θέλει οπωσδήποτε πόλεμο με την Τουρκία και ο λόγο βέβαια, είναι η, η ιδέα μα Να πραγματοποιηθεί αυτή η μεγάλη ιδέα. Από εκεί και μετά, η Ελλάδα αρχίζει να ακολουθεί μια φιλιλινική πολιτική που ακόμα και σήμερα ακολουθεί. Το ξέρετε πολύ καλά. εμεί δεν έχουμε κανένα, λένε οι πολιτικοί μας, δεν έχουμε κανένα λόγο να επιτρέφουμε στα σκόπνια σε εγημένη περίπτωση. Επομένω ο δεύτερο λόγο είναι να σταλούν αυτοί οι πρόσφυγες στη Μακεδονία, ακριβώς για να καλύψουν το πληθυσμιακό καιρό που άφησαν οι Τούρκοι ναι, που έφυγαν. Και βέβαια αυτόματα, αυτό σημαίνει πως θα μπορούσε η Ελλάδα να αποδείξει οποιαδήποτε στιγμή ότι η Μακεδονία είναι ελληνική εφόσον κατοικούν Έλληνες. Υποπραγματικά θεάνοποι στέλνονται εκεί με τη βοήθεια τη, ΕΑΠ, με πλοία, φανταστείτε ανθρώπου οι οποίοι έφυγαν Ξυπόλοιποι κατά κάποιο τρόπο από την Ελλάδα Ασία έφτασαν στην Αθήνα, έμειναν για μερικέ μέρε ή μήνες Συγκά. σε ορισμένε περιπτώσει και μετά του βάζανε σε πλοία και του πηγαίνανε στη Θεσσαλονίκη, στην Καβάλα, σε τέτοιε περιοχέ. Και πολλοί βέβαια πέθαναν. Αυτό είναι φυσικό. Άλλο ένα λόγο για τον οποίο δεν μπορούμε να ξέρουμε ακριβώ πόσοι, πόσοι Έλληνε ήρθαν. Γιατί ξέρουμε πω οι Έλληνε εγκαταστάθηκαν. Αλλά δεν ξέρουμε πόσοι ήρθαν ακριβώ γιατί ε, ε, πολλοί ίσω πέθαναν. Δεν είναι όμως τόσο εύκολο πράγμα να γίνει η κατάσταση στη Μακεδονία. Στη Μακεδονία υπάρχουν, υπήρχαν τσιφλίκια. Τσιφλίκια τουρκικά, αλλά και τσιφλίκια ξένων. Άγλων, σε μια περίπτωση, Γάλλων, κάποιων Δέλμων. Και επομένως όταν φτάνουν οι πρόσφυγες εκεί, τους λένε, δέλετε, δεν μπορείτε να πάτε όπου θέλετε, διότι... Αυτέ οι περιοχέ είναι τσιφλίκια και στα τσιφλίκια, βέβαια, η, ε, ε, ε, τα τσιφλίκια θα τα καλλιεργούσαν οι ε, κολύγοι, οι ήταν και αυτοί οι Έλληνε. Και οι και αυτοί αυτό που περίμεναν ήταν να τελειώσει το καθεστώ των τσιφλίκων, για να μπορούν και αυτοί ελεύθερα να έχουν ένα κομμάτι τη να καλλιεργήσουν. Και επομένω έχουμε ένα ακόμα πρόβλημα. Τι θα γίνει με τα τσιφλίκια. Ε, δεν ε, δεν σα ανέφερα καθόλου αριθμού εδώ πέρα από πολύ λίγα πράγματα και δεν θέλω να σα κουράσω αριθμού. Απλώ θα σα πω ότι μέχρι το 1922 οι απαλωτριώσει των τσιφλικιών, γιατί η Μακεδονία βέβαια έχει την ελληνική από του παλαικιανικού πολέμου, ε, από το 1914 επομένω κοντρικά, μέχρι το 1922 οι απαλωτριώσει των, των τσιφλικιών είναι πάρα πολύ, ακολουθούν ένα πάρα πολύ αργό ρυθμό. Πολύ λίγε δηλαδή. Μετά όμως το 1922 πλέον α, η ελληνική κυβέρνηση υπό την πίεση της νηκή των προσφύγων πρέπει να είναι αναγκασμένη να διαθέσει α, γαίες στη Μακεδονία και αυτό που κάνει είναι να, να πει να λοιπόν η ευκαιρία να απομετριώσουμε τα, τα τσιφλίκια πληρώνοντα μάλιστα και πολύ λίγα πράγματα στους α, ιδιοκτήτες όσοι δεν ήταν φύγοι, ήταν, ήταν και πολύ... Ιδιοκτήτε οι οποίοι ήταν Έλληνε του εξωτερικού. Ήταν ένα κόλπο αυτό όταν οι Τούρκοι θέλησαν να φύγουν, που προσπάθησαν να πουλήσουν τι ιδιοκτησίε του και βέβαια αυτή που αγόραζαν ήταν οι Έλληνε του εξωτερικού, όπω συνέβη και με τη Θεσσαλία, ο η ήταν από στη Θεσσαλία, στην ελληνική περίπτωση. Δεν έσε κάποια στιγμή η κυβέρνηση σταμάτησε αυτέ τι αγοροπολισίε στην προσπάθεια της ακριβώ να εγκαταστήσει σε πάνω στα αυτές τις γένες τους κόσμιες. Τελικά λύνεται αυτό το ζήτημα και εδώ θα ήθελα να αναφέρω ότι εμένα μου έκανε τρομακτική εντύπωση ελευνώντας στη συγκεκριμένη περίπτωση το αρχείο του, α, το αρχείο του Υπουργείου Ιστορικών εδώ στην Αθήνα μου έκανε εντύπωση το γεγονός ότι ακόμα και η ιερά, η ιερά κοινότητα του Αγίου Όρους αρνούνταν, αρνιόντας στην αρχή, να διαθέσει γέες για την εγκατάσταση των προσφύγων. Ε, επέμεναν ότι α, υπάρχει ιδιαίτερο καθεστώ για το Άγιο Όρος που βασίζεται στη Συμπριμάνια βέβαια α, Τούρκου και πιο παλιά α, Βυζαντινών. Ε, τελικά υπήρχε μια συμφωνία και κάποια... Κάποιες περιοχές τους ε, παρεδότησαν, κάποια τσικλήτια, κατά κάποιον τρόπο, στη ε, Χαλκυντική, στιγχαλ, ε, εδότησαν στου ε, πρόσφυγες. Τα προβλήματα, όμως, δυστυχώς, για του πρόσφυγες δεν τελειώνουν εδώ. Βρήκανε τίτλοι. Δεν είχαν όμω τίτλους όμως. Δεν είχαν όμω τίτλους, γιατί είχαμε μπερμευτεί σε ένα ε, φαύρο κύκλο ιδιοκτησία. Η ΑΠ έλεγε, εγώ δεν μπορώ να εγκαταστήσω εάν δεν μου δώσετε νόμους τίτλους. Το Υπουργείο Γεωργίας έλεγε ορίστε, ο Υπουργός Γεωργίας μάλιστα κάποιος υπουργός έγραψε και ένα χαρτί και λέει ορίστε να όλοι μακεδονία οικοδονοί είναι δικιά σας ε, μπορείτε να εγκαταστήσετε τους πρόσφυγε. Αλλά φυσικά, αυτό που έκανε η ΑΠ ήταν ε, ε, ε, έκανε του ανθρώπου κάπου αλλά δεν έχει τίποτα χαρτιά να τους δώσει. Στην αρχή βέβαια, όσοι άνθρωποι εγκαταστάθηκαν σε περιοχέ που η ΑΠΑ μπορούσε να του δώσει α, τίτλους, ήταν υποχρεωμένοι και να πληρώσουν για την εγκατάστασή του. Δηλαδή ε, τα, τα κτήματα τα οποία εδόθησαν δεν εδόθησαν δωρεάν, εδόθησαν αντί τιμήματο, χαμηλού με πολλέ δόσει κτλ., αλλά βέβαια αντί Ένα ακόμη πρόβλημα στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι ότι ακόμα και αν είχε τη διάθεση ο δίκοτε να διανύει γέρες ή ακόμα και να πει να είναι ο μπορείτε να χτίσετε εδώ ένα δεν μπορούσε να το κάνει διότι δεν ήξερε κανένας αυτή η περιοχή όχι μόνο σε ποιον ανήκε, αλλά και τι ε, χωροταξικά πλέον, τι κομμάτι γης γη σε κάποιες περιπτώσεις υπήρχαν ολόκληρα χωριά τα οποία ήταν κατελελυμένα από Τουρκούς. Έστελανε εκεί τους πρόσφυλλες και τους λέγανε, να το χωριό σας. Τι έλεγαν αυτιά πολύ ωραία, το χωριό μας είναι εδώ, σπίτια βρήκαμε. Πού θα καλλιεργήσουνε και τους έλεγαν δεν ξέρουμε. Δεν υπάρχει κτηματολόγιο δεν υπήρχε και ακόμα δεν υπάρχει για την Ελλάδα. Κάποιε περιοχέ έχουν κτηματογραφηθεί στην Πελοπώνησο, όχι όμω στη Μακεδονία ή στι εκείνε τι Μάλιστα, όταν κάποια φορά προσπάθησα να ερευνήσω το αρχείο του ε, Υπουργείου Γεωργία, το οποίο δεν υφίσταται, βέβαια, μετά από πολλέ πιέσει, κάποιο υπάλληλο, ταλέμπορο, με οδήγησε σε ένα υπόλοιπο. όπου πάνω σε μερικά αράφια υπήρχε το κτηματολογικό αρχείο τη ΕΑΠ, ενώ σε όλο το πάτωμα του μικρού δωματίου ήταν τσουβάλια με εκατοντάδες έγγραφα, ε, πολλά από τα έγγραφα ήταν χειμένα στο πάτωμα, βρέθηκα στη δυσάρεστη θέση να πρέπει να πατάω πάνω στα έγγραφα με τις υπογραφές, των διαφόρων υπουργών γεωργίας ε, της εποχής και όταν ρώτησα τον υπάλληλο τι ακριβώς έχετε τουλάχιστον σε αυτά τα οποία υπάρχουν πάνω στα ράφια μου είπε ότι όποτε έχω καιρό προσπαθώ να βάλω σε τάξη το κτηματογραφικό, το κτηματολογικό ε, αρχείο από την εποχή των προσφύγων ε, γιατί πολλές φορές γίνονται ερωτήσεις από, από υπηρεσίες στη Βόρειο Ελλάδα και προσπαθούμε μέσα από τα έγγραφα όσα έχουν μείνει της προσφυγικής αποκατάστασης να βρούμε τους πραγματικούς ιδιοκτήτες αυτών των γεών για τις οποίες υπάρχουν ζητήματα κληρονομικά ή διεκδικήσεων ή οτιδήποτε άλλο. Εν κατακλίδη θα ήθελα να πω ότι το έργο της Επιτροπής Αποκατάστασης Προσφύγων ολοκληρώθηκε το 1930 με την παράδοση πλέον της συνεχήσεως της αποκατάστασης στο ελληνικό κράτος. Η, η ΑΠ θεωρούμε ότι ε, είχε απόλυτη επιτυχία στο έργο της, δηλαδή κατάφερε να αποκαταστήσει το μεγαλύτερο μέρος των προσφύγων ε, στην Ήπεθρο Ελλάδα, στις περιοχές κυρίως όπως είπαμε από όπου είχαν ε, φύγει οι προηγούμενοι ιδιοκτήτες Τούρκοι και ε, λίγο αργότερα Βούλγαροι ε, και το, ε, το γεγονός αυτό καθιστά την, την υπηρεσία αυτή της ε, κοινωνίας των εθνών η οποία συνεργάστηκε με το, με το ελληνικό κράτος όσο και ό, όπου ήταν δυνατόν το έργο της λοιπόν ήταν απόλυτα επιτυχές αυτό ε, ε, διαπιστώνουμε και εμείς ε, μετά την έρευνα της, ο, ο, στην, οκταετία 1900, στην, συγγνώμη, στην εξαετία 1924-1930 κατά την οποία έδρασε ε, η ΑΠ. Θα ήθελα να κλείσω λέγοντας ότι εκτός από την αγροτική αποκατάσταση των προσφύγων υπήρξε και η λεγόμενη αστική αποκατάσταση δηλαδή εγκατάσταση προσφύγων σε ε, σε αστικά κέντρα είτε ε, μέσα σε, σε συγκεκριμένα αστικά κέντρα είτε στην περιφέρεια των αστικών κέντρων φυσικά η, ε, το καλύτερο παράδειγμα για μας εδώ είναι η προσφυγική εγκατάσταση στη Νέα Ιωνία απλώς να σας θυμίσω ότι έχουν γίνει, έχει γίνει ε, έγιναν ε, αποκαταστάσεις αστικές αποκαταστάσεις σε στην Αθήνα, στην περιοχή του βύρωνα, στην περιοχή της Κεσαριανής, στην περιοχή της, ε, της Νίκαιας, ε, στην Ελευσίνα, αλλά και, πολλές άλλες, και σε πολλές άλλες περιοχές όπου η εγκατάσταση δεν ήταν αγροτική, δηλαδή δεν δόθηκαν στους ε, πρόσφυγες ε, κτήματα για να καλλιεργήσουν, αλλά... Τους δόθηκε η δυνατότητα να δημιουργήσουν τις δικές τους ε, μικροβιοτεχνίες ή να ανοίξουν τα δικά τους καταστήματα, να έχουν ένα κατάλημα, αυτό ήταν το σημαντικό για την εποχή, και επομένως ε, να μπορέσουν να συνεχίσουν τη ζωή τους στην Ελλάδα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε με τόση προσοχή αυτή την ομιλία που αφορούσε... Ε, Λίγο πολύ ολόκληρο το προσφυγικό ζήτημα από την εποχή που δημιουργήθηκε, τους λόγους για τους οποίους δημιουργήθηκε, τους πολιτικούς, κυρίως τους πολιτικούς και τους στρατιωτικούς και μετά την έλευση των προσφύγων στην Ελλάδα και την εγκατάστασή τους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.